Ο σημερινός μας εκλεκτό καλεσμένος κλείνει σε λίγο τα 40 χρόνια παρουσία στο ελληνικό τραγούδι. Μια πορεία που έφερε χιλιάδες τραγούδια και ανάμεσά του πολλά που αγαπήθηκαν πολύ και άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου. Τα περισσότερα από αυτά φέρουν τον λόγο της Λίνας Νικολακοπούλου, της αγαπημένης θηγορού και ποιητρίας και έχουν τραγουδηθεί από τις σημαντικότερες φωνές της εποχής τους. Πάντοτε δημιουργικός, αληθινός και σε απόλυτη επαφή με την εποχή παρουσιάζει μια εξαιρετική παράσταση στο Λονδίνο για μία μόνο βραδιά στο Union Chapel στις 27 του Γενάρη με τα τραγούδια που θα έπαιρνε μαζί του για να μας συστηθεί. Σήμερα φίλοι μου με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στον LGR και το σύνδετο ελληνικό τραγούδι το Σταμάτη Κραουνάκι. στις άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. <ΣΣΣ> Θες να σκορπίσεις τις σκιές τις ψυχής οι να έχουν δάκρυ τη χαρά. Το Σταμάτη καλησπέρα Καλησπέρα Είναι πραγματικά μεγάλη χάρα που είσαι κοντά μας απόψε Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την δοτη κουβέντα Σε περιμένουμε λοιπόν πολύ πολύ σύντομα στις 27 του Γενάρη Με το όλοι ένα φίλα με Για μια μοναδική βραδιά στο Union Chapel Πώς έγινε η σκέψη να παρουσιάσει λοιπόν την παράσταση εδώ στο Λονδίνο Τα παιδιά που είναι η ομάδα του πρόσωπα events μετά από πρόσκλησή μου ήρθαν στην Αθήνα και είδαν την Παράσταση πέρσι. Και μπήκε η ιδέα αυτής της ε, μοναδικής βραδιάς σε μια πόλη που πρέπει να, να μιλήσω γι' αυτό λίγο. Μιχάλη μου, για μένα το Λονδίνο είναι η, η πόλη που με εκπαίδευσε στο μουσικό θέατρο από το 1980 και μετά. Ο πολύ καλός μου φίλος ο οποίος δυστυχώς Αποχαιρέτησε την πόλη που μεγάλωσε εκεί το Λονδίνο πριν λίγες μέρες ο Γιώργος Ο Μανταρόπουλος, ένας εξαιρετικός Έλληνας του Λονδίνου, ιδιαίτερος θεατράνθρωπος, μου σύστησε βήμα-βήμα όλο το μουσικό θεατρικό Λονδίνο για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν, πάν, ήταν εδώ και χρόνια ο, ο μέντοράς μου σε αυτό και ο άνθρωπος που μου έδωσε την ιδέα το πρώτο «show» που θα κάνουμε τη Σπύρα το όλοι μαύρα και να πιάνω, να τους δίσω στα μαύρα, να ανάψω κεριά, να έχουμε ένα πιάνο και να ξυπόλυτη να, να τραγουδάνε ή θα πολύ που ο Γιώργος δεν θα είναι σε αυτή τη βραδιά. Αισθάνομαι ότι επιστρέφω με τις αποσκευές μου, γιατί το όλοι ένα είναι οι αποσκευές μιας ζωής, ε, σε ένα χάρτη, πώς να το πω, σε ένα μουσικό χάρτη ε, που ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής από τη γέννηση μέχρι την έξοδο με κέντρο και ουσία των έρωτα. Δηλαδή αυτό που γεννάει την ανθρώπινη ύπαρξη. Η βραδιά έχει αυτό το χαρακτήρα. Είναι έξι ενότητες. Ο έρωτας προσευχή, ο έρωτας πάθος, ο έρωτας κοινωνική ζωή, ε, ο έρωτας θρήνος, ε, ο έρωτας γιορτή. Πολλά τραγούδια, όχι όλα τα πολύ γνωστά μου για να πω και την αλήθεια, αλλά εκείνα που πραγματικά η, η, η, η σκέψη μου όταν έφτιαξα αυτή τη βραδιά ήταν αν πάω στο εξωτερικό και δεν με ξέρει κανείς και πρέπει να πάρω μαζί μου 35-40 τραγούδια τα οποία να δείχνουν τι, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, τι μουσική γράφει, με αυτή τη λογική έγινε επιλογή των τραγουδιών και μετά η σύνθεση της βραδιάς η οποία νομίζω η μεγάλη της αρετή είναι ότι παρασύρει από την προσωπική ενδοχώρα του ανθρώπου που έχει γράψει αυτά τα τραγούδια το καθέναν από τους ακροατές στη δικιά του ενδοχώρα. Και είναι πολύ ωραίο την ώρα που καταλαβαίνει ο κόσμος ότι ο δημιουργός είναι παρόν πως βάζει ο καθένας στον εαυτό του και ενώνει τη φωνή του με το διπλανό του. Για μένα τώρα που τελειώσαν οι βραυγές εδώ στην Αθήνα, διότι στο Λονδίνο κλείνει ουσιαστικά ο κύκλος, μπορώ να πω ότι είναι κάτι που δεν θα το ξανακάνω εύκολα. Δηλαδή όσοι το είδανε α κρατήσουν τον κραουνάκι ερωτικό συνθέτη, μέσα από αυτήν την τόσο ιδιαίτερη και τόσο εσωστρεφή καταρχήν βραδιά, η οποία εξελίχθηκε σε ένα ε, πανδαιμόνιο δηλαδή ο τρόπος που με δέχτηκε η Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και ο Πειραιάς και οι πόλεις που πήγαμε παντού γυρίσαμε όλη την Ελλάδα ε, για μένα ήταν σαρωτικός δηλαδή που μου δώσαμε τεράστια πίστη κι αγάπη η συμπατριώτης μου. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασύμιλη σκουριά μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω... Πώς ήταν λοιπόν αυτή η εμπειρία να παίρνεις τα τραγούδια σου και να πηγαίνεις ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Όταν ερμηνεύω στη σκηνή ξεχνάω ε, τελείως το προϊόν Δηλαδή, ε, έχω μόνο συνέστηση του τι λέω και βρίσκω εκείνη τη στιγμή τον τρόπο που θα το πω. Αυτό είναι μετά από τη μου, την αρκετά μεγάλη φιτιά μου στο θέατρο, ε, κάτι που κέρδισα από το θέατρο. Και επειδή εδώ έχει ουσιαστικά είναι ένας μονόλογος με άλλους πέντε τρομερούς δράστες ταυτόχρονα και. Επίσης τρομερά λιτό δηλαδή τα όργανα που συνοδεύουν είναι ένα πιάνο, ένα μπουζούκι και ένα βιολοντζέλο. Ε, είμαστε ακουστικό γεγονός. Και κρουστά που παίζουν τα παιδιά, δηλαδή τα καθισματά τους και ένα ξύλο με τρύπες που είναι μπροστά στη σκηνή και 40 πόδια τους. Ε, όλο μαζί, μαζί με τα κείμενα που διατρέχουν την παράσταση πέντε κείμενα, ουσιαστικά κείμενα που με συμμαδέψανε στη ζωή μου από, από τα μικράτα μου, συνθέτουνε την αναφορά που δίνει κανείς στον έρωτα μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ούτε μια στιγμή να μ' να παίξω Ούτε μια στιγμή τα χίλια μου να βρέξω Άρχισα κι εγώ να σου γυρνώ τις πλάτες και να συναντώ και μαζί σου βεβαίως επί σκηνής η Σπύρα, Σπύρα η μουσικοθεατρική ομάδα με την οποία κάνετε πολύ όμορφα πράγματα μαζί εδώ και 16 χρόνια. Κοίταξε ε, Μιχάλη μου, η ομάδα πια αυτή τη στιγμή όπως έχουν κρατηθεί στη δουλειά αυτή πέντε από τους ανθρώπους ομάδα ομάδας, έκανε πάρα πολλά καλά. Καταρχήν σύστησε ξανά το μουσικοθέατρο, ξανά έγινε τη μόδα στην Αθήνα, κάτι που για χρόνια είχε ξεχαστεί. Ε, νοιαστήκαν οι παραγωγοί να ξαναγίνουν μουσικά έργα ε, τα θεωρούσαν μέχρι τότε ασύμφορα ε, επίσης η, ο τρόπος αυτοδιαχείρισης της ομάδας ξεφόβησε αρκετά νέα παιδιά αρκετά. τους νέους καλλιτέχνες να μιμηθούν την, το σχηματισμό γίναν ομάδες άλλες για πολύ ωραία πράγματα εξ ε, και εμείς ζήσαμε Μερικά πολύ σπουδαία γεγονότα, ένα από αυτά έχει, έχει παίξει στο Λονδίνο, στο Ράντα την, ε, το 13, τον Απρίλιο, ο μας. Ε, η μεγάλη βραδιά με τους τοπιούς στο Φεστιβάλ Αθηνών, με το Αυτά που κάψαν το Σανίδη, η περσινή μας βραδιά, το μεγάλο αφιέρωμα στον Ντάριο Φώ, η ομάδα γέννησε συνθέτες, γέννησε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αυτή τη στιγμή έχουν πολύ καλή τύχη και καριέρα στην Ελλάδα. Πολλά παιδιά από αυτά που αυτή τη στιγμή έχουν κάνουνε καριέρα αυτή τη στιγμή, είναι παιδιά της Πύρας. Έκανα αυτό που πρέπει να κάνει κάθε καλλιτέχνης μεγαλώνοντας. Ουσιαστικά εκπαίδευσα ανθρώπους να είναι καλοί στη δουλειά τους που είναι πιο το τραγούδι, δηλαδή ο λόγος που ερμηνεύεται πάνω σε μουσική. Κυκλοφορώ και απλοφορώ γιατί ποτέ να σε αποκτήσω. Δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά. Πιάσε με εδώ στα σκοτεινά να προχωρώ. Κυκλοφορώ και αδιαφορώ και αν υποφέρω. Κι αν ανοίγω σε αυτέρο. Για κοινό που έχει πια χαθεί Κάνω το τραύμα, πιο βαθί και αποχωρώ. Και και σε λάτρεβω, Αλλά και να σε παιδεύω. Γιατί πιστεύεις πως μίλησε αυτή η συγκεκριμένη παράσταση τόσο πολύ στον κόσμο Χρειαζόμαστε όλοι το χάδι Και έδωσα και το χάδι και το δάκρυ μαζί Και, τι, και, και το χιουμόρ έχει και στιγμές που είναι πολύ mm. Αλλά κυρίως το, το ταξίδι το ίδιο, η ίδια η σύνθεση Τη βραδιάς είναι τέτοια που δεν σα αφήνει αδιάφορο. Μετά λοιπόν από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ελλάδα και μια παράσταση που αγαπήθηκε τόσο πολύ τι είναι αυτό που σημαίνει? Αυτό που κρατάω από τη χθεσινή βραδιά ε, που ήταν και η τελευταία μας είναι το χέρι της Λίνα πάνω στο δικό μου χέρι την ώρα που τρώγαμε ύστερα που μου είπε με πολύ μεγάλη τρυφερότητα ή με πολύ Ευχαριστημένη είναι το ωραιότερο πράγμα που έχει κάνει. Το κρατάω. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο εφόσον το λέει η αγαπημένη Λίνα Νικολαγοπούλου, με την οποία έχετε διαγράψει μια τεράστια απορία όλα αυτά τα χρόνια. Ένα ε, είναι ο Θεό μου. Όταν είπα χτε το βράδυ στην παράσταση. Όταν είναι εδώ η Λίνα, είναι εδώ ο Θεό. και να Φιλί θα γέλνει τα χείλια μα. Σώματα θα ανάγουμε στα και στα παπλώματα. Όλοι αραχτοί, όσα μ' έχει ακόμα το σαρκίωμα. Κι όσο υπάρχει, στο ψυγείωμα. Ε, Τι λέγοντα, ζωή σε, όταν Το πιστεύεις ότι παίζει σημαντικό ρόλο όταν τα πράγματα γύρω μας είναι δύσκολα. Είναι τροφή. Είναι φαγητό το τραγούδι. Είναι τροφή. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να προσφέρει μια καλή μουσική παράσταση σε ένα κόσμο που περνάει τόσο δύσκολα. Να γυρίσουν σπίτια τους όπως μου είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτού που, που ήρθανε και το άλλο πρωί να είναι αλλιώτικοι. Να έχουν άλλη καρδιά το άλλο πρωί και στη δική σου ζωή δημιουργός τη ρολο μία καλή παράσταση. Αυτή η ιστορία με το Όλοι μου έδωσε βενζίνη για τα παρακάτω. Μου έδωσε βενζίνη να ξαναγράφω τραγούδια, μου έδωσε χαρά να ξανανοιαστώ για τους ανθρώπους. Είδα πολλούς ανθρώπους στη βόλτα αυτή. Είδα ότι δεν είμαι γέρος, είδα ότι δεν είμαι ε, παλιό, είδα ότι τέσσερι γενιές ανθρώπων με πιστεύονται. Είδα ότι μέσα μου είμαι ακόμα παιδί, γλέντισα πολύ με τους πέντε συνεργάτες και τους τρεις μουσικούς μας. Ε, είχαμε μεγάλη ένταση. Περάσαμε όνειρο. καμαρώνω τα παιδιά τα οποία σκίζουν και οι πέντε και ο Γεροντίδης Πέροχος και ο Φλέουρας και ο Καραφανάσης και ο, ο, ο εξαιρετικός Κώστας Μπουγιώτης, διεθνής φωνή, μεγάλος αγουδιστής αλλά και ο δαιμονιακός Στιβανάκης, ο οποίος θα τον απολαύσετε σε ένα εξαιρετικό μονόλογο για, για τη ματαιότητα του χρόνου της ζωής μας. Ένα πολύ ωραίο κείμενο του χορμούζι του 19ου αιώνα. Πρέπει να σου πω ότι έχω χτυπωκάρδι, κυρίως για το πώς θα φανούμε, όχι στους Έλληνες, οι Έλληνε μας αγαπάνε, αλλά το πώ θα φανούμε στου μέσα σε αυτόν τον εξαιρετικό χώρο που διαλέξανε τα πρόσωπα και έχω ακόμα μεγάλη χαρά γιατί θα δω τη φίλη μου την Όνικα η οποία ζει πια στο Λονδίνο και θα μου κάνει τη χαρά να έρθει και με το βράδυ εκεί. Νομίζω πως στην τέχνη η ειλικρίνεια πάντα βρίσκει έναν τρόπο για να περνάει στο κόσμο. Πάντως ε, ξένοι ε, δεν από πω που το είδαν και στην περιοδία και στην Αθήνα ε, μου μίλησαν με τρομερά λόγια για αυτό που νιώσανε. Ως άνθρωπος και ως δημιουργός υπήρξες πάντοτε ελεύθερος και στη τέχνη και στη ζωή. Κι έτσι νιώθει κανείς νομίζω πως υπάρχει μια ηρεμία μέσα από την παρουσία σου. Ακόμη ναι. και όταν υπάρχουν ταραχώδεις, εποχές. Πού το οφείλει αυτό. Πιστεύω στην Αποστολή μου. Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό Λες και πέφτουμε σε τυχού με κατού Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό Το νου τη βέργα Σταμάτη, ενώ είσαι ένας μουσικός με μεγάλο προσωπικό έργο Πάντα αναζητάς κάτι καινούριο, Μία καινούρια φωνή, μία καινούρια παράσταση Τι είναι αυτό που σε κρατάει σε εγρήγορση Συγχαίνομαι τη στασιμότητα Συχαίνομαι τη, ρε, τη ρετροσπεκτίβα. Συχαίνομαι το να μην προχωράει κανείς ε, τις, ε, τα ψαξίματά του και τις, ε, την έρευνα του. Πάντως μιλάμε για 40 χρόνια τραγούδια, 40 χρόνια mm -hmm. με, την, με την τέχνη σου στα χέρια σου. Το σημαντικό είναι, Μιχάλη, αγαπημένο μου, ότι αυτά τα τραγούδια δεν παλιώσανε. Και δεν παλιώσανε και το δίνω τιμή αυτό στην συντρόφη Σάμ Νικόλακοπούλου, Δεν παλιώσανε γιατί ο λόγος τους ήταν διαχρονικός Η σωτηρία της ψυχής Είναι πολύ μεγάλο πράγμα Σαν ταξιδάκι αναψυχής Με ένα κρυμμένο Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα Σαν ταξιδάκι ξηδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραυμά Πέρα λοιπόν από τη Λίνα Νικολοκοπούλου, ποιοι άλλοι ένα σημαντικό κομμάτι του δρόμου στο το σήμερα τους κανονικούς πρώτα η, α, α, μάλλον ας πάω από τους α, αυτούς που επειδή ήταν αυτοί που ήταν εγώ έκανα αυτό που έκανα είναι τρεις ε, οι τρεις ιεράρχες μου ο Χατζηδάκης, ο Κούν ο Καρολος Κούν και ο μετά ήρθανε οι άλλοι η Λαντελ Κερδοπούλου ο Φίβος Ανογιανάκης, η Ευγενία Συριώτη ο Ανδρέας Βουτσινάς οι φίλοι μου ηθοποιοί, η Άννα οι τραγουδιστές, ο Ριγόπουλος, ο Μαρίνος, ο Ζαμπέτας, η Μοσχολιού, η Άλκιστη, η Τάνια, ο Μητσιάς, το Θέατρο, φόρτωνα, γνώση και επικοινωνία με τους σωστού δασκάλους πάντα. Πήγαινα στην πηγή. Πώς αντιμετωπίζεις την απώλεια ενός ανθρώπου που ύπήρξε σημαντικός για σένα? Ε, έχω πάρει αποφάσεις για το πώς κανείς ε, αποχαιρετάει. Ε, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ας πούμε, ο σκηνοθέτης, ο οποίος με έκανε να γράψω τόσο ωραία μουσική για το σινεμά, Άβιασα πολύ με την, με το αντίο του. Αυτή μένη, παγωμένη, που δυο ψυχές βρήκαν Ήταν σίγουρα μια συνάντηση σταθμό, δημιουργικά η συνάντησή με τον Νίκο Παναγιοτόπουλο. Έγραψε μουσική για 7 από τι ταινίε του, και μία από αυτέ ήταν βέβαια το Αυτή η νύχτα μένει» με αυτό το κομμάτι που αγαπήθηκε τόσο πολύ. Με καθόρισε το τραγούδι αυτό, και η ταινία, και, και το πεθαίνοντα στην Αθήνα για μένα είναι μια δουλειά πάρα πολύ ιδιαίτερη. Έχει γράψει μουσική για πάνω από 80 θεατρικά έργα και ταινίε. Πρόκειται δηλαδή για ένα τεράστιο κομμάτι του έργου σου τη για τη ζωή μου πρώτα βγήκα στο θέατρο που λένε ε, και μάλλον προς τα βλέπω να αποχαιρετώ φέτος δοκιμάζω ένα ιδιαίτερο εγχείρημα κάνοντας μουσικό έργο το έργο του Ροζέ Βιτράκ Βίκτορ ή τα παιδιά στην εκκλησία ε, έκανα λιμπρέτο και μουσική σύνθεση για το θέατρο τέχνης ανεβαίνει 4 φλεβάρι Όπου με, με τρομερή ευθύνη και βάρος πρέπει να πω θα ερμηνεύσω και το, το βασικό ρόλο το, το εννιάχρονο παιδί αυτό που επαναστατεί και πεθαίνει Είναι ένα έργο του 1927 που αναφέρεται στην πτώση της Ευρώπης Έτσι μπράβο <laughs> Γιατί λοιπόν επέλεξες ένα τέτοιο έργο και ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθείς να μεταδώσει. Γιατί οι σουρεαλιστές αυτή η ομάδα σουρεαλιστών των Παρισίων του 27 ήταν μεγάλοι καλλιτέχνες εκεί ο Αρτό, ο Μαξ Έρνστ ο Αραγκόν τα είχαν δει όλα τα είχαν προβλέψει όλα και γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που τότε ήταν σουρεαλιστικό αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη πραγματικότητα δεν θα μπορούσα να μιλήσω για την εποχή καλύτερα από αυτό. Ε, γι' αυτό πήγα στο έργο αυτό. Γύρναω στο σχολείο που εκπαιδεύτηκα για να προσφέρω κάτι στην καλλιτεχνική του ζωή τη φετινή και αν πάνε όλα καλά θα ελπίζω να γράψω και μερικά τραγούδια. Λαϊκά που πολύ το θέλω πια. Θα χορέψει, Σταμάτη, πάντα εκφράζεις δημόσια την αποψή σου και μέσα από το κόκκινο καθημερινά, μέσα από το έργο σου, με τα σχόλιά σου, είναι σημαντικό αυτό για σένα. Ε, δεν μπορώ να αφήσω να μας πάρουν και το βόλτι και το που λέμε και το σπίτι. Έγινε γίνεται. Είμαι στο πλευρό των ανθρώπων που ασκίζουν με το Μαροκάμωτο να επιβιώσουν. Παρά τις τόσες δυσκολίες υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την εποχή? Θα έρθω στο γκράμψι ανα... <συσίλια> απαραίτητα από τα ημερολόγια της φυλακής. <συσίλια> Κρίση έχουμε όταν το παλιό πεθαίνει και όταν το καινούριο δεν μπορεί να γεννηθεί. <συσίλια> Πρέπει λοιπόν όσοι καταλαβαίνουμε και έχουμε ευαισθησία <συσίλια> να βοηθήσουμε το καινούριο να γεννηθεί. Για το μέλλον είσαι αισιόδοξος. Ναι, αλλά είμαι φύση αισιόδοξος. Έχω την αισιοδοξία του μελοθάνατου. Αν σκεφτεί κανεί ότι αυτή τη στιγμή η οικονομική τρύπα του πλανήτη είναι 43 και ότι για να ισορροπήσει αυτή η οικονομική τρύπα χρειάζεται να εκλείψουν ένα δυσπληθισμό το μόνο που μπορεί να φανταστεί κανείς για τον εαυτό του είναι ότι είναι αυτό δίνει μια απίστευτη ελευθερία την οποία, να σου πω την αλήθεια, απολαμβάνω διακάος. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα, σύστημα, σύστημα το έχουν βάλει σύστημα, σύστημα να πάμε πριν την ώρα μας παιδιά στα Κυφαρίσια ἐστημα έστημα. σε αυτό το <παλιο> παλιό σύστημα Η σου σοκολέντα μας Τα πρώτα μας με θύσια Έστιμα, έστιμα Φίγου, <παίδευα> και είναι Σταμάτησε, Υπέρ ευχαριστώ για την κουβέντα ένα μας. ένα τεράστιο φιλί και πρέπει να σε ευχαριστήσω δημόσια αυτή τη στιγμή γιατί στάθηκε στο πλευρό μας σε όλο το στήσιμο αυτής της γραδιάς με πάρα πολλούς τρόπους. Εσένα και τα πρόσωπα events που μας φέρνουν στην πόλη που αγαπώ. Πρέπει να σου πω ότι είναι πρώτη πόλη που αγαπώ το Λονδίνο στο το αγαπώ. Είναι μια πόλη που την, την καταλαβαίνω. Μου έχει δώσει πολλά και έχω πολύ πολύ μεγάλη χαρά για αυτήν την βραδιά. Κάθε επιτυχία εύχομαι στην... Ευχαριστώ για όλα. Στη... Σε ευχαριστώ για και όλα. Και εγώ σε ευχαριστώ και να πάνε όλα καλά στις 27. Ευχαριστώ Θα καλά. περάσουμε υπέροχα. Σε περιμένουμε. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Ε, μου τα φιλιά που μου κρατάς Συνολικά κακρινά περάσα πολλά για να βωθό με δίπλα Σου ταχώμένα. Εδώ σου τα φυσικά που μου κράτα εκείνα. Για εισετήρια και περισσότερε πληροφορίε, όλε στον παύλα καισμένο. So